Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Άλλο ένα έξι ξεκινάει και είναι ένα υπέροχο απόγευμα την Κυριακή, 15 Μαρτίου και πιστεύω ότι παρά τι περιπέτειες της θερμοκρασίας ήταν μια πολύ όμορφη και ανοιξιάτικη μέρα. Ε, δεν ξέρω πώς ήταν η δική σας η δική μας είχε λίγο απόλα και λίγο βροχή και λίγο κρύο και αέρα και λιακάδα. Φτάσαμε μέσα Μαρτίου και ειλικρινά ίσα ίσα έχουν αρχίσει τα δέντρα να πετάνε τα πρώτα τους φύλλα. Μας αργεί, ανοίξει και αυτό λίγο με στενοχωρεί μπορώ να πω. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε για το επόμενο δύο ώρου για να σας κρατήσουμε παρέα με την εκπομπή μας, για να σας κρατήσουμε παρέα με θέματα του βιβλίου, της ανάγνωση και με τις μουσικές μας επιλογές. Σήμερα... Είναι ε, μια ιδιαίτερη μέρα για την εκπομπή. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος εξ Πριν από ένα χρόνο, για την ακρίβεια ήταν Κυριακή βέβαια, 16 όμως Μαρτίου, είπαμε δεν σταθερέ, αλλά έτσι μια τέτοια Κυριακή στα μέσα του Μαρτίου ε, βγήκε στον αέρα εδώ στο Radio Music Heaven την πρώτη εκπομπή του Εξ Μια ιδέα, είχα ε, ακούγοντα το σταθμό μας και η οποία, όπως καταλαβαίνετε, ευωδόθηκε. Έτσι ε, σήμερα θα είναι επαιτειακή εκπομπή μας, ευρωταστική ε, θα έλεγα και ε, θα δούμε, ε, θα περάσουμε μαζί, θα θυμηθούμε ε, τις στιγμές που περάσαμε τον προηγούμενο χρόνο. Χωρίς πολλά πολλά όμω για να πάμε στο, στην πρώτη μουσική επιλογή για σήμερα που νομίζω είναι ταιριαστή. Happy Birthday, ε, φυσικά. Τι άλλο θα ήταν έτσι, για να βγηθούμε στην εκπομπή, τα χαρούμενα πρώτα γενέθλια, βέβαια, ε, όπως σας έχω συνηθίσει, σε κλασική παραλλαγή, με ορχήστρα και όχι με τη συνήθεια θα με συγχωρήσετε εδώ πέρα να πω ε, φαλτσα παιδική χοροδία, παιδική και χοροδία μεγάλο να το τραγουδάει σε γενέθλια. Ε, είναι Είμαι ένα φράση κυνηγημένος, οφείλω να Όταν ξεκινούσε το εγχείρημα αυτό, δεν πίστευα πόσο γρήγορα θα περνούσε αυτός ο πρώτος ε, χρόνος της εκπομπής. Αλλά για όλα αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε, θα είναι μια ειδική εκπομπή, αφιέρωμα θέλετε, στον ένα χρόνο του εξλίμπρης θα θυμηθούμε τις εκπομπές που κάναμε τον προηγούμενο χρόνο και... Όλε τι ωραίε στιγμέ, οφείλω να ομολογήσω, που έχουμε περάσει μαζί. Πριν προχωρήσω, όμω, να καλησπέρισω του πιστούς μα ακροατέ. Να καλησπέρισω την Ελένη και την Ευελίνα, τακτικέ ακροάτρε που μα ακούνε, και να καλησπέρισω και εδώ πέρα του ντροπαλού επισκέπτε και φυσικά τα μέλη μα που ήδη έχουν συντονιστεί και μα ακούνε. Και μερικοί από αυτού είναι ήδη και στο chat. Να καλησπέρισω λοιπόν τον Κώστα, τον Κώστα την εξαιρετική συμπαραγωγή και αυτός με την εξαιρετική εκπομπή του, τον Στέλιο και την Εμή Πούλου, με τις ε, εκπομπή της και αυτή της Ροκαπόπηρες αύριο μάλιστα. Και ε, η Έμι εδώ ρωτάει ακριβώ. ρώτησε ακριβώς τι θα πούμε σήμερα και ποιες οι αγαπημένες μου έχουν πέσει. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί σήμερα. Και κεράκια βέβαια μπορεί να μην σβήσαμε, άλλωστε είναι επικίνδυνες οι φλόγε έτσι στα στούντιο. Νομίζω το ξέρουμε όλοι, αλλά θα κάνουμε, κάτι, θα κάνουμε κάτι άλλο έτσι για να γιορτάσουμε την ε, σημερινή εκπομπή. Καταρχάς, ε, που μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή. Φυσικά μπορείτε να την ακούσετε από τη σελίδα του σταθμού μα, από το Radio Music Heaven. Πατάτε το ράδιο, το Radio αρχίζει. Ε, να σε ξεχωρίσω παράθυρο με σύνδεση με το Facebook για να μα κάνετε τα like, δηλαδή να δηλώσετε ότι σα αρέσει η σελίδα μας, να μας αφήσετε και τα σχόλιά σα και να τα δούμε εμεί εδώ στο studio και να σχολιάσουμε. Ε, παράλληλα εκεί μπορείτε να μας αφήσετε και τις ευχές σας έτσι και πολλοί θα τις θέλαμε σήμερα. Επίση ο σταθμός μας πλέον έχει παρουσία και στο Live24, το γνωστό site που μεταφέρει ήχο από πολλά. Πάρα πολλά ε, ραδιοφωνα, πλέον εκεί πέρα μέσα στα Web Radios θα βρείτε και το δικό μας, το Radio Music Heaven. Έτσι μπορείτε να το αναζητήσετε ή μέσα από τη σελίδα του Music Heaven, να βρείτε το να πεφιθεί ασύνδεσμο και να μας ακούτε και από εκεί. Και φυσικά μην ξεχάσετε όσοι είστε στον υπολογιστή σας, όσοι είστε και στο κινητό σας και έχετε πρόσβαση στο facebook να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής μας στο facebook είτε μέσω της σελίδας του music heaven θα τη βρείτε είτε ε, κατευθείαν εξλίμπης michael είναι το ε, είμαι μια αναζήτηση θα βρείτε και το χαρακτηριστικό λογότυπο του music heaven να μπείτε στην ιστοσελίδα μας να μας αφήσετε τα μηνύματά σας και φυσικά να δηλώσετε και ότι σας αρέσει η σελίδα μας. Έτσι λοιπόν, ε, πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε ε, αυτή η εκπομπή. Ε, Ήτανε προϊόν ε, σκέψης ε, να το πω. Μάλλον ε, ε, καιρό ήθελα. Πάντοτε με γοήτευε το ραδιόφωνο, είμαι κρατής ε, ραδιοφώνου από... Παλαιόθεν θα λέγαμε, τα χρόνια δεν έχουν σημασία, πάντοτε το ρεδιόφωνο μου ήταν πιο οικείο ε, σαν μέσο από τη τηλεόραση και συντρόφιω πάντοτε και το διάβασμά μου, έτσι, το, είτε το φοιτητικό ε, διάβασμα είτε και τώρα ε, μαζί με το βιβλίο. Παίζει όλο και κάτι, παίζει στο παρασκήνιο. Τώρα βέβαια, τα τελευταία χρόνια, δεν τελευταία χρόνια, τελευταίο χρόνο στην ουσία, και background, το background, του μονοπολί, το δικό μας ραδιόφωνο, το Music Heaven, αλλά γενικά το ραδιόφωνο με έχει συντροφεύσει πολύ και πάντοτε... Έψαχνα, έψαχνα, δεν έψαχνα, έτσι, ε, δεν μπορώ να πω ότι έψαχνα, αλλά πάντοτε είχα στο μυαλό μου τι ωραίο που θα ήταν να συμμετείχα και εγώ σε μια εκπομπή και να που βρέθηκα, που βρέθηκα εδώ πέρα. Η, η εκπομπή μας είναι ε, κατέστητη δυνατή χάρη στο, στον τρόπο που δουλεύει το Music Heaven, χάρη στο γεγονός ότι είναι ένα ζωντανό, παρεΐστικο ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που ξέρει και μαζεύει ε, κόσμο, που εκτιμά ε, την καλή μουσική και που νομίζω και το και site, αλλά και το ραδιόφωνο έχει προσφέρει πάρα πολλά διαδικτυακά στη μουσική. Και θα πούμε βέβαια και πώς α, βρέθηκα και εγώ και πώς βρέθηκα. Να θυμίσω όμως ότι ε, μέρος της α, προσφοράς των Heaven στα μουσικά μας πράγματα είναι και η διαγωνισμοί τραγουδιών που κάνει και τρέχει, ξεκινήσει, τρέχει ο τέταρτος διαγωνισμός τραγουδιού. Και είμαστε, μην ξεχνάτε, είμαστε στο στάδιο, μόλις ξεκινήσει, είμαστε την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο group τραγουδιών, 300, πάνω από 300 συμμετοχές, πάνω από 300 τραγούδια που συμμετέχουν χωρί σε γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ είναι ήδη στη διάθεση του κοινού να ακούσετε τα τραγούδια, να βάλετε τα αστεράκια σας, όλα αυτά στη σελίδα του Music Heaven. Και γιατί όχι να συμμετέχετε και εσείς στη συζήτηση. Έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση ε, εδώ πέρα στο Music Heaven, και με τις προτιμήσεις του καθενός, με σχόλια πάνω στα τραγούδια και φυσικά και η εκπομπή θα λέει και αυτή τα τη σχόλια. Πρώτες μέρες βέβαια είναι ακόμα, έχουμε μπροστά μας ολόκληρη την εβδομάδα για να ψηφίσουμε τα τραγούδια του πρώτου γκρουπ, επομένως μπορείτε να σπεύσετε. Πάμε όμως να ακούσουμε, σήμερα είπαμε μουσική επένδυση, θα προσπάθει να είναι κλασική μουσική πάντοτε, προσπάθει να είναι κομμάτια έτσι πιο πιο ευχάριστα, πιο, πώς να το πω, πιο ερωταστικά, ε, αν θέλετε. Τώρα, αν το πέτυχα, εσείς θα είστε, το αγαπητό κενό θα είναι οι ακροτές, δηλαδή θα είναι οι κριτές. και αν έχετε κάποιο αγαπημένο κλασικό ε, κομμάτι, το οποίο νομίζετε ότι θα ταιριάξει, με το οποίο θέλετε να ευχηθούμε, μπορείτε να μου το πείτε και αν είναι στην βιβλιοθήκη μας, ε, στη δυσκοθήκη μας, σε θα το παίξουμε trampa nomas te pomelo Με το κοντσέρτο του Αντώνιου Βιβάλντι, Θα θυμίζει λίγο τι τέσσερι εποχέ. Βέβαια δεν είναι ακριβώ το ίδιο, είναι διαφορετικό. Έτσι, μια όμορφη και χαρούμενη ομιλωτή που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Να καλησπέρισω εδώ πέρα και τον Πέτρο, ο οποίο μα στέλνει και αυτέ τι ευχέ του. Πριν συνεχίσουμε όμω την στην εκπομπή ξέχασα να πω ένα, ε, ένα βασικό για τα ε, είπαμε αντίκερα και θα κάνουμε κάτι άλλο. Και τι θα κάνουμε, θα κάνουμε μια κλήρωση σήμερα. Ε, η εκπομπή θα δώσει δώρο. Θα δώσει δώρο ένα βιβλίο και θα το βάλουμε σε κλήρωση. Και πιο βιβλίο, ε, προβληματίστηκα για το πιο βιβλίο θα έπρεπε να βάλω στην κλήρωση. Ε, είναι πολλά τα αγαπημένα μου βουλία, αλλά σκέφτηκα να βάλω ένα βιβλίο που πιστεύω θα το αγαπήσει αρκετό κοινό και θα ταιριάζει και με τις προτιμήσεις μου. Έτσι λοιπόν, ε, στην, στην εκπομπή μας θα κληρώσει ένα αντίτυπο του Hobbit, της ελληνικής μετάφρασης του Hobbit, του Tolkien. Έτσι, είναι η ελληνική του μετάφραση από τις εκδόσεις ε, κέντρο, από τι τελευταίες του ε, εκδόσεις δηλαδή, και θα το κληρώσουμε πώς θα συμμετέχετε στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχετε όσοι είστε μέλη του σταθμού μας, μέλη του Music Heaven, και είναι πολύ εύκολο κάποιος να γραφεί μέλος, εύκολο, γρήγορο, οδωράν, έτσι, οπόμενος γιος είναι μέλη διότι να έρχεστε στο chat να μα πείτε από κοντά την καλησπέρα σα και αυτομάτω να μπείτε στην κλήρωση, ή με το μαγικό κουμπάκι που λέμε, δηλαδή από τη σελίδα την οποία ακούτε στον player, που, που ακούτε το σταθμό των player, κάπου έχει ε, επιλογή για μήνυμα, ε, μα γράφετε και την καλησπέρα σα, τι ευχέ σα αν θέλετε για την εκπομπή και το στέλνετε, μην ξεχάσετε το ψευδόνιμό σα βέβαια, γιατί πώ θα ξέρω πώ θα σα βάλω στην κλήρωση. Έτσι. Οι φίλοι μας που μας ακούνε και δεν έχουν λογισμό και μας γνωρίζουν μέσω του Facebook, άλλος τρόπος είναι αυτός, να συμμετέχετε κάνοντας like στη σελίδα του Xlibris, στην προσωπική μου σελίδα, στη σελίδα του Xlibris στο Facebook. Μπορείτε να κάνετε like, αν θέλετε αφήστε μας και τις ευχές σας και ε, θα μπείτε και εσείς στην κλήρωση για το Hobbit, το, το, στην ελληνική μετάφραση του Hobbit, του Tolkien. Έτσι και ε, στο τέλος θα γίνει όχι αυτές τις μπεις, Έτσι στο κάνουμε την ε, κλήρωση στον επόμενη εκπούμπη θα γίνει η κλήρωση και θα ανακοινώσουμε και, το... και τον νικητή. Επομένω. καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους και ε, αν, ακόμα και αν το έχετε διαβάσει μπορείτε να συμμετέχετε στην, στην κλήρωση και να το χαρίσετε καπ' Είναι ένα βιβλίο πολύ όμορφο βιό, για να μπείτε στον μαγικό κόσμο του Tolkien όσοι δεν έχετε ήδη μπει. Ε, δυστυχώς πριν να πω και να, το δυσάρεστο της εβδομάδας ε, την ε, 5η 12 Μαρτίου πέθανε ο Terry Pratchett. Ο Terry Pratchett από τους, ε, πιο, από τους πολύ γνωστούς σύγγραφείς ε, στον κόσμο της φαντασίας, ε, κυρίω από τη σειρά του Discworld. Ε, βέβαια, η σημαίνεια εκπομπή έχει άλλο χαρακτήρα. Επόμενος, στην επόμενη εκπομπή ε, έχω προγραμματίσει, θα κάνουμε ένα εκτενές αφιέρωμα στο έργο του Terry Pratchett, λοιπόν, ε, όσοι λοιπόν είστε fan και ξέρω ότι ο την είναι αρκετά δημοφιλή και στη χώρα μα, μην χάσετε την. Είμαστε από τώρα στο Στην σας. Την επόμενη εκπομπή θα έχουμε εκτενέ αφιέρωμα στο έργο του. Πάμε όμως να συνεχίσουμε στα δικά μα πώ βρέθηκε το εξλήμπρι στου δέκτε σα εισαγωγικά. Γιατί μεγαλύτερο δέκτη ήταν ο ροδιοφωνικό, δέκτη μα είναι ο υπολογιστή μα. Μέσω των βιβλίων ε, ανακάλυψα το Music Heaven... Ε, σε ένα από τα site με βιβλία που παρακολουθώ. Mm. Έπεσα, έτυχε να συναντήσω ένα άλλο μέλος του σταθμού... και να παρακολουθώ το blog του. Ε, όπως έχω πει και άλλες φορές... Ε, έπαιξε πάνω στο μέλος μας στη Τζαζι. Ε, και στο blog της, το ημερολόγιο της ελευθερίας για το οποίο πολλέ έχω πει ότι θέλουμε πιο το κοινό γιατί πιο συχνή ανανέωση. Κάπου εκεί πέρα λοιπόν μέσα στα γραφόμενά της ανέφερε και το Music Heaven και μάλιστα ε, όχι έτσι, ανέφερε μια ιστορία που είχε γράψει για το Music Heaven και συγκεκριμένα μια ιστορία για το μουσικό νεροδρόμιο, μια εκπομπή που έχει γράψει ιστορία στο σταθμό μας. Ε, ως ε, ε, Αναγνώστες, ως φιλανάγνωση να το πω έτσι περιέργεια εκπομπή που γράφουν ιστορίες και παίρνοντας κάποιες πληροφορίες για το Music Heaven βρέθηκα ε, να ακούω κάποιες ε, εκπομπές σαν, σαν ακροατή, και μου άρεσε και κυρίως μου άρεσε τη, αυτή η παρέα το, οι συζητήσεις που γίνονται στο chat και σιγά σιγά κόλλησα και, ε, κόλλησα και εγώ και, μετά από όχι πολύ καιρό. Ε, Δεπίστωσα ότι γίνονται, γίνονται πάρα πολύ ωραίες συζητήσει και είναι ανεβασμένο το επίπεδο, να το πω έτσι, του, είναι ψαγμένο, όπως λέμε, το κοινό που παρακολουθεί το Music Heaven, και δηλαδή σχηματίστηκε ε, αυτή η ιδέα. Μια εκπομπή, μια εκπομπή που θα ήταν λίγο διαφορετική με τις άλλες, με την έννοια ότι δεν θα ήταν 100% μουσική εκπομπή, αλλά ήταν μια εκπομπή που θα μιλούσα για το άλλο αγαπημένο μου θέμα, ε, για τα βιβλία. Για τα βιβλία, για την ανάγνωση. Και δειλά-δειλά ε, έθεσα την ιδέα μου εδώ στο σταθμό, στα παιδιά του σταθμού, Και τολμώ να πω ότι μόνο ενθάρρυνση είχα. Από την πρώτη στιγμή ε, με ενθάρρυναν και με βοήθησαν ε, και εσείς που μας ακούτε αν κάποιος από εσάς έχει το μεράκι για εκπομπές και ψάχνουμε ανθρώπου που θα ήθελε να κάνει μια εκπομπή με τα τραγούδια του διαγωνισμού έτσι λοιπόν είναι πολύ απλά τα πράγματα μπορείτε να εκδηλώσετε και στο ενδιαφέρον σας να στείλετε ένα μικρό δείγμα τι σκέφτεστε να κάνετε και εφόσον το στυλ και το είδο της μουσική του στον σα ταιριάζει να αντιχθείτε κι εσείς ε, στο δυναμικό του σταθμού μας. Ε, έτσι λοιπόν ε, με την ενθάρρυνση και την στήριξη των ανθρώπων εδώ του σταθμού βρέθηκα να έχω κι εγώ την εκπομπή. Και έτσι ένα απόγευμα, έτσι εκεί στι ε, 16 Μαρτίου, κυρίως 16 Μαρτίου του 14, βγήκε το πρώτο εξλίμπριο στον αέρα, Η πρώτη-πρώτη εκπομπή, όπως ε, θα θυμάστε όσοι μας ακούτε και έτυχε την παρακολουθήσει, ήταν μόνο ώρι, αλλά ήδη από την πρώτη εκπομπή ε, διαπιστώσαμε απάντε και ο παραγωγός και οι ακρότες ότι μία ώρα δεν είναι αρκετή για μία εκπομπή λόγου. Και έτσι γρήγορα-γρήγορα έγινε δύο-ωρή εκπομπή και καθιερώθηκε σιγά-σιγά στα, στα απογεύματα της Κυριακής. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας για σήμερα, έτσι ορταστικό και αυτό και να συνεχίσουμε με τις ιστορίες, με την ιστορία των εκπομπών του Xlibris. Ακούσαμε το Zadok The Priest από τον Handel, ένα έτσι, πολύ δυναμικό, ένα κομμάτι που συνηθίζεται σε διάφορες έτσι, επαιτίους και γι' αυτό βρίσκεται και σήμερα στην επαιτηγική εκπομπή μας, όσοι τώρα συντονιστήκατε στο σταθμό μας. Να πούμε ότι κριτάσουμε τον πρώτο χρόνο εκπομπών, κλείνουμε τον, τον ένα χρόνο, λειτουργία, Λι... συγνώμη, εκπομπών, του Εξλίμπρι. Και προηγουμένω ε, είπα πω ε, με υποδέχτηκε ε, την εξαιρετικά ζεστή υποδοχή που είχα εδώ από του ανθρώπου του σταθμού. Ε, τώρα, την, πριν να πρώτο ευχαριστήσω όλου, πρέπει να του ευχαριστήσω ε, και τη Τζάζι που με έφερε εδώ πέρα και τον Ντέο που αμέσως ενέκρινε την ιδέα. Τη Μέρι Όμικρον φυσικά που με ενθάρρυνε τη Σίλια που με παρότρινε, με σπρώξε, για να με Αλκιώνη, που ήταν δίπλα μου στα στήσιμο εκεί πέρα, το, στα τεχνικά θεματάκια, μέχρι να βγούμε στον αέρα, στους εκβάτες που ήταν συνέχεια ε, δίπλα. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά του Music Heaven για την ε, εκπληκτική του συμμετοχή, όλο αυτό το, το χρόνο με όλες αυτές τις εκπομπέ. Ε, δεν πίστευα, ε, ο, αμαρτία λέει, εξολογουμένου, και στη αμαρτία. Ε, και εγώ στην αρχή όταν ξεκινούσα, δεν πίστευα ότι θα φτάναμε τόσο ε, μακριά. Ε, δεν περίμενα το ε, ενδιαφέρον, mm. να πω έτσι την απίκηση. Ε, θα μου πεις είναι, αυτό είναι κάτι που δεν εκφράζεται απόλυτα με νούμερα, ούτε να ζω, ούτε από το σταθμό που ποτέ κανένας ε, κάναμε εδώ ποτέ κοβέντα για νούμερα της εκπομπής. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία ακριβώς, δεν κάθομαι με τρόπο όσο ακροατές στη μία, όσο ακροατές η άλλη, αλλά βλέπω έναν ακροατή να έχω και ένα σχόλιο, ένα θετικό ε, να μου γράψει, να μου πει ότι οφελήθηκε, για μένα είναι, είναι αρκετό. Ε, με ενδιαφέρει αυτό να εκφράζω, να μπορώ να λέω αυτά που που θέλω και να ξέρω ότι κάποιοι κάπου τα ακούνε και κάτι ε, τους μένει, κάτι θα προκαλέσει μια συζήτηση, θα τους το ενδιαφέρον για ένα βιβλίο ε, ή οτιδήποτε. Αλλά ε, πάνω απ' όλα είναι, είναι αυτό, είναι η η παρέα, το παρεΐστικό που λέμε στο ραδιόφωνο και πιστέψτε με, ε, αν δεν γίνεται μέλη μας να ακούτε τις εκπομπέ και να το ζήσετε από κοντά, είναι δύσκολο να σα το περιγράψω πως θα είναι σε, ε, μέρος ε, ενός συνόλου να το πω έτσι, μέρος μιας α, κοινής προσπάθειας, ε, μιας παρέας, μιας παρέας που προσωπικά δεν έχω γνωρίσει από κοντά ε, κανέναν, αυτή είναι η δύναμη του διαδικτύου άνθρωποι από όλη την Ελλάδα μπορούμε, μαζευόμαστε, κάνουμε το χόμπι μας, κάνουμε τις ε, εκπομπές μας και ε, προσπαθούμε ε, πάντοτε για το καλύτερο ε, και ευτυχώς και νομίζω όλοι πριν ευχαριστούμε το, το μέλλον μας εδώ, το χώρι που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε αυτή την, αυτές τις εκπομπές που κάνουμε, που κάνουμε το, το κέφι μας πρώτα απ' όλα. Και νομίζω γι' αυτό οι εκπομπές όλων των παιδιών, όσους προλαβαίνω και ακούω, γιατί έχουμε εξαιρετικούς παραγωγούς που όσο πάνε και αυξάνονται, ε, έχουν κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι οι, στεχνές, οι Τηρωμένε ή τυποποιημένε εκπομπέ που ακούει κανεί ε, σε πολλού ε, ραδιοφωνικού σταθμού. Έτσι κι εγώ, αυτή η τυποποιημενε εκπομπε που ακουει σε πολλου ραδιοφωνικου σταθμου ετσι κι εγω αυτη η εκπομπη δεν ήθελα να είναι μια, μια ακόμα ε, εκπομπή παρουσίαση για, για τα βιβλία. Δηλαδή, το, το μόνο εύκολο να το πω έτσι θα ήταν να παίρνουμε τα, τα δελτία τύπου τη εβδομάδα από του εκδοτικού οίκου, από τι εκδηλώσει, από του διαγωνισμού βιβλίων κλπ, κλπ. Και ανάμεσα από. Ε, τα τραγούδια, να, να, να τα διαβάζουμε, να τα αναπαράγουμε, όπως γίνεται και σε όλο το διαδίκτυο κακά τα ψέματα. Έτσι. Ε, λίγες είναι οι πρωτότυπες δημοσιεύσει, όλες οι άλλες είναι απλή απλή Εδώ επιλέξαμε, όπως και τα άλλα παιδιά στι κουμπές τους, επιλέγουμε τον δύσκολο δρόμο, να το πω. Έτσι. Ε, κάνουμε κουμπές πρώτα απ' όλα θέλουμε εμεί να, να τις ακούσουμε. που, που ικανοποιούν Είμας, ε, που κάτι έχουμε να πούμε αυτό που λέμε μπορεί να μην είναι ε, τελείο, να μην είναι το πιο σωστό, Έτσι μας όλα αυτός έχουμε όλοι, ε, να μην είναι το πιο εμπορικό ακόμα, έτσι, να το βάλουμε και με αυτούς τους όρους, αλλά είναι σίγουρα αυθεντικό. Και οι επιλογές μας, οι μουσικές και τα θεματολογία των εκπομπών έχουν αυτό το αυθεντικό που κακά τα ψάμματα από την πλειονότητα έτσι, δεν μπορώ να μιλάω για όλους, αλλά ε, η ασθέσή μου είναι τη λύπη από την πλειονότητα των, των α, ραδιοφώνων. Ακόμα και οι μικρές ατέλειες, τα μικρά λαθάκια που παραισφρίουν στις εκπομπές ε, και αυτές μέρος του παιχνιδιού, αυτού του όμορφου παιχνιδιού είναι... Και γι' αυτό ζητάμε πάντοτε από μικροφώνου τη συμμετοχή σας. Είτε εδώ στο chat, είτε πλέον στις σελίδες των εκπομπών μας στο facebook. η ακόμα και το σχόλιο σας ε, από το player, από εκεί που ακούτε το σταθμό μας. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν ήταν αφιερωμένη σε τι άλλο, στον τίτλο της εκπομπής, Εξλίμπρης, τα βιβλιοσημα. Κάναμε λοιπόν μια εκπομπή, στην οποία... Ε, Απορώ πως κατάφερα και τα χώρες α, όλη επιτροχά, δεν είναι να πω για βιώσιμο, να πω για την εκπομπή, να βάλω τα τραγούδια, όμως ε, κύλησε ομαλά και έτσι απόμινεται να είναι δύο ώρ. Και να εδώ πέρα να πω ότι οι εκπομπές είναι στο αρχείο του σταθμού ε, και κάθε εκπομπή έχω ευτυχώς, έχω καταφέρει, έχω τις ηχογραφίες όλες, οι οποίες ανεβαίνουν και στο Internet Archive, όπως ξέρετε το archive. Θα δώσω τους συνδέσμους μετά το τέλος της εκπομπής που θα τις βρείτε όλες και ανέβαιναν και στο, υπάρχουν και στο αρχείο του σταθμού με λίγη αναζήτηση, μπορείτε να τις βρείτε. Τώρα βέβαια στο σελίδα μας, η εκπομπή έχει τη δική της σελίδα στο Facebook και μετά θα ανέβει η ηχογράφηση της, της εκπομπής, μπορεί να τις βρίσκεται εκεί στη σελίδα μας στο Facebook και φυσικά θα δώσω και το σύνδεσμο για το archive που είναι μαζεμένες όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έτσι λοιπόν σε αυτή την πρώτη εκπομπή είχαμε μιλήσει για τα βιβλοιώσηματα τα libris δεν να σας πω ότι στο βιβλίο που θα κληρώσουμε στο χόμπι που θα κληρώσουμε θα Υπάρχει και θα έχω και το βιβλίωσιμο με, την, με, την, με το όνομα της εκπομπής, με την σαν αφιέρωση για σε αυτό που θα το ε, κερδίσει. Είπαμε για τη συμμετοχή ή έρχεστε εδώ στο σταθμό, μας γράφετε τις ευχές σας. Όσοι είστε μέλη, όσοι δεν είστε, μπορείτε να γραφτείτε σε ελάχιστα λεπτά, δεν είναι πρόβλημα. Είτε ε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και κάνετε like στη σελίδα παρακαλώ, όχι στην ε, ανάρτηση. Του διαγωνισμού. Κάντε τη σελίδα μας για να μπούμε, μπείτε στην κλήρωση. για το αντίτυπο στελινικά του Hobbit. Έτσι λοιπόν, ε, εκτό από το κλήμπρι, ε, στην πρώτη κουμπί λάβαμε και είπαμε και διάφορα για την αναγνωστική συμπεριφορά. Ε, σχολιάσαμε την ε, ε, αναγνωστική συμπεριφορά των Ελλήνων, των ξένων, τι έρευνε, πόσο διαβάζουμε, γιατί διαβάζουμε και ήταν μια. Ε, είχε γίνει. Μια πολύ όμορφη συζήτηση και στο chat που θυμάμαι και η οποία α, νομίζω συνεχίστηκε και αρκετά μετά το τέλος της, ε, της εκπομπής. Και έτσι με τον καλύτερο τρόπο νομίζω ξεκίνησε το το ε, Στην ε, επόμενη εκπομπή, το, η, η δεύτερη εκπομπή ήταν η δύσκολη, αφού μετά την ε, πολύ καλή Υποδοχή τη πρώτη εκπομπή. Η δεύτερη εκπομπή ήταν η δύσκολη. Τώρα τι λέμε στη δεύτερη, στη δεύτερη εκπομπή που ήταν και δύο ε, Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα τόσο πολύ, αλλά όσο να είναι στι αρχέ ακόμα, φρέσκο, φρέσκο παραγό και εγώ είχα, είχα ένα κοστό του, του αρχάριου να το πω έτσι. Για το τι θα πω. Τη δεύτερη εκπομπή μα τότε την είχαμε. Ε, αφιερώσει στο, στο βιβλίο, στο διαδίκτυο. Ε, και είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα, ε, τα site ε, τι ιστοσελίδε, τις οποίες συχνάζουμε, στη, το, και έχω σχέση με το βιβλίο, δηλαδή, στις το σελίδες με σε ότων οποίων ενημερω, ενημερωνόμαστε, ε, εγώ, αλλά και εσείς μου υποδείξατε κάποια στο chat, τις οποίες δεν τις είχα υπόψη μου, και συζητήσαμε, Πω ε, το διαδίκτυο έχει επηρεάσει ε, την ενημέρωσή μας σχετικά με το βιβλίο τις αναγνωστικές μας ε, προτιμήσεις και ε, σας σύστησα και όλες τις ιστοσελίδε, τα ιστολόγια και λοιπά, από τα οποία, ε, τα οποία χρησιμοποιώ και στις βιβλιοφιλικές μου αναζητήσεις βέβαια έτσι και από τα οποία ε, ενημερώνομαι και φυσικά ε, όλους τους συνδέσμους τους ε, έχουμε παραθέσει, μπορείτε να τους βρείτε και στο αρχείο των ε, εκπομπών εδώ στο σταθμό και αν κάτι πιο συγκεκριμένο θέλετε, ελεύθερα, ε, μπορείτε, ε, να μας το, να, μπορείτε να το ρωτήσετε. Ε, και νομίζω ότι αυτή ναι, ήταν η πρώτη δίωρη εκπομπή που είχε γίνει αλλά και πάλι διαπίστωσα ότι ήταν πολύ ε, δύσκολο τελικά να, χω, να, χωρέσεις, ε, να χωρέσεις όλα αυτά ήθελε προσεκτικό, προσεκτική προετοιμασία η εκπομπή δύσκολο να τα χωρέσει όλα μέσα σε, έστω και στο δίωρο και να βρεις και την ισορροπία, πόση μουσική θα βάλει τι θα και θα βάλει. Ε, σιγά σιγά όμω αυτά με τον καιρό ε, αποκτήθηκε η σχετική εμπειρία. Και ναι, ήδη από τι πρώτε εκπομπέ ε, οφείλω να ομολογήσω ότι καταλάβατε ότι τα ακούσματα που θα είχατε από αυτήν την εκπομπή ε, θα ήταν ε, λίγο διαφορετικά να το πω έτσι. Ε, γιατί η εκπομπή ρεπεί προ το κλασικό ε, αυτό που λέμε κλασική βασική, προ το κλασικό ρεπαρατήριο πιο ε, ασυνήθιστα να το πω έτσι ακούσματα ε, δεν ξέρω εντάξει προ το παρόν θεωρώ ότι δουλεύει καλά αυτός ο συνδυασμός και πιστεύω ότι εντάξει και εσείς έχετε φιλήθει έχετε ακούσει πράγματα και κομμάτια τα οποία δεν, με τα οποία δεν είχατε έρθει σε επαφή και δεν είναι όλοι η κλασική μουσική βαρέτη νομίζω έτσι Τέλο πάντων Πάμε σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι για να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στις εκπομπές του Music, του music Heaven, στις εκπομπές ex libres του Music Heaven, αυτή την επαιδειακή αν θέλετε εκπομπή για τον πρώτο χρόνο μας. που σας με οποιον σερνούν τους αλευρινούς και ένα και να καλείς εδώ πέρα και το Στέφανος 604 που ήρθε και αυτός στην παρέμβαση Καλησπέρα Στέφανε, πιστεύω συμμετέχεις και ε, ε, εσείς στην κλήρωση. Μην ξεχάσετε παιδιακή εκπομπή σήμερα για να συμμετέχετε στην ε, κλήρωση για το βιβλίο Hobbit ε, που πληρώνουμε τη ευκαιρία της συμπλήρωση ενός χρόνου εξλίμπρης. Ε, όσοι είστε στο Facebook μπείτε, κάντε τη σελίδα ε, Μπείτε στη σύνδεση στο facebook, κάντε το περίφημο like, δηλώστε ότι σα αρέσει δηλαδή, ή όσοι είστε μέλη του σταθμού μα, αφήστε μα τις ευχέ σα για την εκπομπή, είτε από τον player, το μήνυμα που έρχεται στο σταθμό, είτε μέσω του chat, είτε ακόμα και σε προσωπικό μήνυμα. Ναι, γιατί όχι, με ρωτάνε εδώ πέρα, ναι, με όλου αυτού του τρόπου, ε, για να μπείτε και εσεί στην κλήρωση για το hobbit. Λοιπόν, κάνουμε ένα λοιπόν Εδώ θυμόμαστε τις αγαπημένε μα μέσα από την εκπομπή, και προηγουμένω με ρωτήσαν εδώ στο chat ποια εκπομπή, ποια είναι πιο αγαπημένη μου, ποια ε, θα θυμάμαι περισσότερο από όλε. Ε, τώρα, άμεση απάντηση, όποια και το δουλειά μου ρωτήσετε, ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο, θα δυσκολευτώ να σα δώσω έτσι άμεσα, άμεσα ποια εκπομπή περισσότερο από όλε. Εντάξει, άλλε εκπομπέ ήταν πιο εύκολες, πιο καλές, σκύλισαν πιο όμορφα. Ε, άλλες ε, λιγότερο, με δυσκόλεψαν, δεν βγήκαν όπως τις ήθελα. Αυτό νομίζω συμβαίνει σε όλους τους παραγωγούς. Ε, ε, Ποια ξεχωρίζω, είναι κανένα δυο οι οποίες, ε, πιστεύω ότι με ε, πιο οποίες ε, δέθηκα περισσότερο συναισθηματικά. Πιο αργά όμω, ε, πιο αργά αυτέ. Στις επόμενες εκπομπές μετά το Music Heaven, μια και πιάσαμε με στο ηλεκτρονικό μέσο θέλουμε, θέλουμε έτσι μια παραδοσιακή βέβαια ε, πατίνα το ραδιόφωνο αλλά δεν πάβουμε να είμαστε πλέον ένα ηλεκτρονικό ένα καθαρά ηλεκτρονικό μέσο θα έλεγα μέσω υπολογιστών ε, συζητάμε, μέσω υπολογιστών κάνουμε τις εκπομπές μας μέσω ε, servers ε, μας ακούτε και εσείς Επομένω, η επόμενη εκπομπή του Εξ η εκπομπή που έγινε στα τέλη του Μαρτίου ήταν αφιερωμένη στους ηλεκτρονικούς αναγνώστες. Ε, ήταν αφιερωμένη δηλαδή σε όλους αυτές τους μη, μη παραδοσιακού, να το πω έτσι, τρόπους με τους οποίους πλέον μπορούμε και διαβάζουμε τα αγαπημένα μα βιβλία. Ε, είχαμε κάνει εκτενή παρουσίαση Είχαμε δώσει και αρκετού συνδέσμου σχετικά με του αναγνώστες. Είχαμε παρουσιάσει τι διάφορε τεχνολογίε, εξηγήσει τη διαφορά τεχνών να διαβάζει σε υπολογιστή, να διαβάζει σε εξειδικευμένη συσκευή ανάγνωση, ηλεκτρονικό αναγνώστη, να διαβάζει σε tablet ή σε κινητό. Και φυσικά υπάρχει και άλλη εμπειρία με οποία δεν ασχοληθήκαμε και το πριν, να ακούς audiobook ή αλλιώ ηχητικό βιβλίο από το οποίο δεν είναι. Όπως είχαμε πει και τόσο διαδεδομένο στη χώρα μα σιγά σιγά γίνονται κάποιε ε, προσπάθειες όμως. Βέβαια, τώρα έχει προχωρήσει αρκετά η τεχνολογία και θέλω να σας πω και αυτό το, το, ότι ε, το τελευταίο βιβλίο που διάβασα και θα πούμε στην επόμενη εκπομπή που ήταν τυπωμένο, ε, κάπου με ότι με, δυσκολ, με δυσκόλυψε ε, Κάπου έχω συνηθίσει πλέον και εγώ να διαβάζω τα περισσότερα ε, βιβλία ηλεκτρονικά είναι πιο πρακτικό να το πω έτσι. Πιο πρακτικό όταν είσαι ε, ε, ε, εκτός, να το πω έτσι, σπιτιού ή, ή ακόμα και μέσα στο σπίτι δεν είσαι στον ακμένο χώρο ή ε, όταν για πολλούς κυρία μπορείς να μπροσάς το, το βιβλίο μαζί. Αντίθετα είναι πολύ πιο εύκολο να κουβαλάς, ε, έχω συνηθίσει αυτή την ευκολία... Ε, το είναι ευκολία α, περισσότερο, είναι το πρακτικό. επίσης στον εαυτό μου να μην ε, ε, μπορώ να διαβάσω ε, με την, ε, όπου και όπως ε, ε, ήθελα. Δηλαδή, έπειτα στον εαυτό μου, να έχω χρόνο που θε, α, λέω και δεν θα μπορούσα να διαβάζω τώρα, διαβάσω τώρα αλλά δεν είχα το βιβλίο μου μαζί. Ε, πλέον ίσως έτσι αργά και σταθερά ε, μεταφερόμαστε στην ε, ηλεκτρονική ανάγνωση. Λίγο γευκολία, λίγο ε, συνήθεια. Δεν ξέρω, πάντως προ τα εκεί με βλέπω, με βλέπω να βαδίζω. Δεν ξέρω, πείτε μας και εσείς τι, όσοι μας ακούτε, αν είστε εδώ, ε, πείτε μας τη γνώμη σας και, ε, και τι εμπειρίες σα έχετε από την ηλεκτρονική Ανάγνωση και θα χαρούμε πως, να κάνουμε μια επαναλήπτικη εκπομπή να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στο μέλλον αυτό. Μετά αφήσαμε λίγο το θέμα αφού αναπτύξαμε αρκετά τα μέσα. Στην επόμενη εκπομπή και με την ευκαιρία μιας συνανάγνωσης την οποία συμμετείχα, ανέπτυξα το θέμα, έψαξα βρήκα πληροφορίε και κεντρικό το θέμα τη εκπομπή ήταν ε, οι αναγνώσεις, ε, Οι κι είπαμε εκεί πώ διοργανώνονται, πώ γίνονται. Ε, ε, Παρουσιάσαμε διάφορα σημεία, διάφορα site ε, ε, για τις συναγνώσει. Βέβαια, μην ότι ε, σε όλε τι εκπομπέ ε, μόνο για αυτά τα θέματα μιλούσαμε. Αυτά ήταν το κεντρικό θέμα και ανάμεσα, όπως ξέρετε όσοι μα ακούτε, παρισφρύνουν πάντα θέματα για βιβλία που διαβάσαμε, για πράγματα που έγιναν στον χώρο του βιβλίου και τα σχολιάζουμε. Απλώ, εντάξει, υπάρχει ένα κεντρικό θέμα, προσπαθώ τουλάχιστος, κάθε να υπάρχει ένα κεντρικό θέμα για να ε, κινούμαστε και από εκεί και πέρα ε, η συζήτηση εξελίσσεται ε, πιο ελεύθερα και ανάλογα φυσικά και με τις προτιμήσεις της ε, δικές σας στο, στο chat του Σταθμού ή στα μηνύματα που στέλνετε. Είμαστε αρκετά ε, Interactive, να χαρίσουμε διαδραστική η αντίστοιχη ελληνική έκφραση. Άλλο θέμα είναι η που έχουμε σχολιάσει πολλές φορές στο, στις εκπομπές του σταθμού. Και ε, πολλές φορές η συζήτηση δημορφώνεται και από αυτά που λέμε εδώ στο, στο chat. Να καλήσω περισσότερο και τον Johnny Land01, Johnny Land που ο οποίος ήρθε και αυτό στην παρέα μας. Και, Τζονι, μην ξεχάσεις να μας ευχηθείς να συμμετάσεις και εσείς στην κλήρωση για το ε, βιβλίο Hobbit. Και, όπως λέει, μας λέει και εδώ πέρα, στο chat ο Πέτρος, ε, ε, σε όλους συμβαίνει, οι εκπομπές δεν είναι, πάντοτε, είπαμε, δεν είναι πάντοτε οι ίδιες. Υπάρχουν καλές, υπάρχουν και κακές εκπομπές, υπάρχουν και εκπομπές που, τις κόβει, που κόβεται το ρεύμα στη μέση. Ναι, μας έχει συμβεί και αυτό. Εντάξει, ήτανε, ήτανε καλό. Ε, ήταν καλό. Ηταν καλό, ήταν ενδιαφέρον, ε, θα έλεγα. Και πολλέ φορέ ε, μα ανησυχούμε η ε, ε, παραγωγή, ειδικά όταν κάνουμε δεκτό για σας, Αλλά όταν κάνω εκπομπή και ε, έχουμε χειμώνα, να το πω έτσι, βλέπω τι το στουντιό το studio, το σπίτι που κάνω το δωμάτιο σπίτι που κάνω τις εκπομπές έχω θέα προς τα έξω και τον βλέπω τις αστραπές έξω να πέθουν οι βροχοί λέω δεν θέσαι τώρα να γίνει καμία διακοπή πάντοτε υπάρχει αυτό το το, το αλλά τελος πάντων είναι και αυτό κάτι το οποίο ε, πρέπει να το να το αντιμετωπίσουμε ε, πάμε όμως τώρα να ακούσουμε το επόμενο Κομμάτι μας και να επανέλθουμε με τη συνέχεια των, της ανασκόπησης μας και ε, μην ξεχάσετε, πείτε και στους υπόλοιπους φίλους μας να έρθουν να μας πούν τι τους, να κάνουν like στη σελίδα μας στο facebook και να μπουν και αυτή στην κλήρωση για το Hobbit. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το μπολερό του Μωρή Ραβέλ. Νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω στο συγκεκριμένο ε, κομμάτι. Και να επιστρέψουμε εδώ πέρα με, στην παρέμβαση στο Radio Music Heaven. Ε, Συμπληρώθηκε ήδη η πρώτη ώρα της εκπομπή και κάνουμε σήμερα το εξελίπτη γιορτάζει. Γιορτάζει τον ένα χρόνο εκπομπέ και ε, κάνουμε μια ανασκόπηση στο τι. Είπαμε στο ότι ακούσατε σε αυτό το χρόνο από την εκπομπή αυτή, σε αυτό το χρόνο που πέρασε. Παράλληλα, είπαμε έχουμε και κλήρωση, όσοι είτε εδώ είτε στο facebook, είτε στο μουσείο μας στο, στο facebook, Μα μας δώσουν τι ευχές τους, μας κάνουν like στη σελίδα μας, θα συμμετέχουμε στην κλήρωση για ένα αντίτυπο του Hobbit Για να συνεχίσουμε όμως με πάμε μια από τι. Αγαπημένε μου εκπομπέ, ε, μια και το συζητήσαμε προηγουμένως μια από αυτέ που σίγουρα θα τη θυμάμαι πάντοτε με αγαπή, είναι η εκπομπή που έκανα στι 27 Απριλίου πέρυσι, που ήταν η μέρα του βιβλίου. Την ημέρα του βιβλίου και είχα εκτενέ αφιέρωμα για την ημέρα του βιβλίου, και ε, παράλληλα αναφέρθηκα ε, στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή, αναφέρθηκα και στου Ισπανού ε, συγγραφεί, και ήταν μεγάλη χαρά μου γιατί ε, ε, ο. Πολύ γνωστό Καρλός Ρουηθαφούν, είναι από τους μου πλέον ε, και είχα ανακαλύψει ότι είχε συνθέσει ε, και μουσική, ε, μουσική του είδου που παίζω στην εκπομπή και έτσι εμπλούτησα τις μουσικές μας επιλογές με τις ε, δικές του μουσικέ συνθέσεις. Αλλά ήταν μια εκπομπή η οποία... Ε, Πραγματικά ίσω ήταν και η μέρα του βιλίου, ήταν και η Άνοιξη που έχει πει, μία από τι πιο ε, αγαπημένε μου ε, εκπομπέ, τι οποίε φυσικά μπορεί να τι ακούσετε όλε σε ηχογράφηση, είτε μέσω του αρχείου του σταθμού, ε, είτε οι καινούργιε τώρα θα βγαίνουν ηχογραφήσει στο facebook, στη σελίδα του facebook και φυσικά θα έχω και το σύνδεσμο με το internet, με το, με το internet archive, αυτή την ιστοσελίδα ε, ε, αρχείου, να το πω έτσι. Που, θα σας έχω το σύνδεσμο που μπορείτε να ακούσετε τις πάλιες μας ε, εκπομπές. Ε, μετά γιατί ε, σε μία από τις επόμενε εκπομπές ε, μιλούσαμε διάφορα, για διάφορα θέματα. Ε, πάλι εκπομπή που θυμάμαι ε, η οποία μου άρεσε αρκετά έγινε που έγινε για τη γιορτή της μητέρας και σε εκείνη την εκπομπή ε, μας ε, μόλις αφορούμε και και ε, άλλες ε, με ποια έννοια ε, μιλήσαμε πιάσαμε κουβέντα κύριους με βάση σχόλια που γίνονται, που γίνονται στο chat. πιάσαμε κουβέντα για τη σχέση ε, των παιδιών με τα βιβλία Ποιο σωστά μάλλον πως οι γονεί θα ε, οθήσουν τα παιδιά τους ή θα δείξουν το, το, το δρόμο στα παιδιά τους σχετικά με την ε, ανάγνωση και τα βιβλία. Ε, και είπαμε μετά και για το ρόλο του σχολείου, των εκπαιδευτικών ε, και ήταν μια αυτή που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί η μισή, να το πω έτσι, ε, και βάλε εκπομπή, τη μαγελίτερη μέσα εκπομπής βγήκε από τη συζήτησή μας ε, με αφορμή τα σχόλια που γινόταν εδώ στο, στο chat του σταθμού στη συνομιλία, τη ζωντανή συνομιλία που έχουμε πάντοτε στο Music Heaven με τους ακροατέ. Και ε, να σου πω ότι είναι από τα πιο ε, να το πω δυνατά κατά εμέ, ε, έχω ακούσει πριν το Music Heaven είναι, είναι το πρώτο διαδίκτη ακόρα διαφωνό που άκουσα ποτέ το Music Heaven αλλά ε, εκείνο που με κράτησε και με έκανε τελικά και παραγωγό του είναι ακριβώ αυτό το ζωντανό αυτή η ζωντανή συνομιλία που έχει, γιατί Πάρα πολλά διαδικτυακά ρεδιόφωνα, ε, απλώς παίζουμε μουσική, αντιμιλάει και ο παραγωγός και δεν υπάρχει καμία άλλη επίδραση. Η αρχαιρτή που έχουμε εδώ είναι ένα από τα πιο ε, δυνατά μας ε, στοιχεία και τα οποία ε, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να τα γνωρίσετε και εσείς από κοντά. Ε, Άλλη αγαπημένη, άλλη πολύ αγαπημένη ε, εκπομπή, είδες, δε, δε, θα μου πει και πια δεν είναι, μένει σ' όλες τι εκπομπές, ε, μια μικρή κατάθεση ψυχής την, την κάνουμε. Ε, μα γιατί θα έχει διαλέξει τις ε, μουσικές που, που σου αρέσουν να το πω κάτι, παραπάνω θα πω για σένα, μα θα είναι το θέμα, μα... Κάτι, κάτι κάθε εκπομπή θα είναι. Αν είπαμε πριν να ξεχωρίσω κάποια ζητήρα, λίμωνα να αφαιρθούμε σε μία-μία εκπομπή ξεχωριστά. Τι είπαμε και <χει> δεν είπαμε. Άνος θα σε μία εκπομπή γι' αυτό. Ε, μία λοιπόν η εκπομπή, η επόμενη μάλλον σε, από αυτήν την εκπομπή που είπαμε για τη σχέση των παιδιών με τα βιβλία, ήταν αφαιρωμένη στο πολιτικό βιβλίο και στην πολιτική σκέψη όπως αυτή διατυπώθηκε στο γραπτολόγο γενικότερα. Και αυτή ήταν ένα αγαπημένοι μου, πιο αγαπημένες μου προβλές, που θα θυμάμαι χαρά, γιατί και είχαμε, και υπήρχε και αρκετό ενδιαφέρον από τους ε, ακροατές που, ε, που ακούσαν την εκπομπή αλλά ε, όπως έχετε καταλάβει τακτικοί ακροατές ή όπως θα μάθετε οι καινούργιοι ακροατέ, ένα από τα πιο αγαπημένα μου θέματα, είτε στο γραπτό λόγο ε, είναι η ιστορία ε, και επομένως επειδή η πολιτική σκέψη η ιστορία ε, της πολιτικής και του βιβλίου έτσι, και των πολιτικών βιβλίων ε, είναι, ήταν και αυτό ένα, ε, ήταν κάτι που σχετίζεται άμεσα με την, ε, με την ιστορία με την ανθρώπινη ιστορία επομένω, και αυτή η εκπομπή ήταν έτσι πάρα πολύ πάρα πολύ αγαπημένη πάρα πολύ ε, από που ε, που, πώς να το πω, αισθανάθηκα ε, ότι έκανα το, το κάτι παραπάνω μου, βγήκε καλύτερη από ότι, ε, από ό,τι θα ήθελα, από ό,τι υπολόγιζα μάλλον και από ό,τι θα ήθελα. <laughs> ε, πάντα, τότε, χειρότερη από ό,τι θα, θέλαμε μπορεί να βγει μια εκπομπή, καλύτερη από ό,τι ε, ε, θα θέλαμε, πάντα θέλαμε να βγει όσο καλύτερες μπορούν, π, από ό,τι το σωστό έτσι να διορθωνόμαστε και λίγο πριν μας διορθώσει εδώ κάποιος από τους ε, ακροατές μας. Λοιπόν, ε, όσο προχωρούσε η άνοιξη, με λίγο το, τη θεματολογία. Ε, άλλη εκπομπή που είχαμε έντονες συζητήσεις στο Chat και ενδιαφέρουσες, ε, μιλήσαμε ε, για τη γυναικεία, εισαγωγικά το γυναικείο εδώ πέρα, έτσι, ε, λογοτεχνία για κάποια κυρίως θίξαμε ε, ε, της σχολιάσαμε με να το πω, ε, τα, αυτά τα φαινόμενα με τα εύπεπτα βιβλία που, ε, που έχουν εμφανιστεί και συμφωνήσαμε και υπήρχαν και οι πολέμοι και οι και όλοι συμφωνήσαμε από τις συζητήσει της εκπομπέ εκπομπή αυτή, και στις άλλες, γιατί το θέμα το συζητήσαμε σε διάφορες ε, εκπομπές, ε, γιατί και οι επόμενες εκπομπές ε, ήτανε, είχαμε μπει στο καλοκαίρι και οι επόμενες εκπομπές ε, είχαν να κάνουμε βιβλία για το καλοκαίρι, καλοκαιρινά αναγνώσματα, έτσι, τα πιο α, για τον περισσότερο κόσμο, έτσι, το καλοκαίρι επιτιμούν πιο, πιο εύκολα στην ανάγνωση, πιο Πορθανόν διασκεδαστικά ίσως αναγνώσματα Έτσι και συνεχίστηκε αυτό στι ορισμένε εκπομπές. Ε, όλοι συμφωνήσαμε ότι από το να μην διαβάζει κανείς καθόλου καλό είναι κάτι να διαβάζει από το να χάνεται μπροστά σε μία να έχει ένα παθητικό ρόλο σε μία τηλεόραση καλύτερα να διαβάσει κάτι σε, σε ένα βιβλίο και εκτός αυτού υπάρχει βιβλίο για κάθε διάθεση, για κάθε ώρα Εκείνο που ε, συμφωνή, συμφωνήσαμε, εκείνο που πρόκειψε είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ενοχλεί, τόσο, ε, δεν ενοχλεί το τι ακριβώς γράφει το βιβλίο ή πόσο έπεπτο είναι ή δεν είναι. Ε, εκείνο που μας ενοχλεί τους περισσότερους ε, αυτά τα βιβλία είναι ότι διαφημίζονται και προωθούνται σαν κάτι που δεν είναι και τι δεν είναι αυτά τα βιβλία δεν είναι αυτό που λέμε αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και δεν νομίζω πως και αν είμαστε και τελείω τίμοι συγγραφείς τους να τα θεωρούν τέτοια αλλά αυτοί που τα προωθούν ε, σαν τέτοια τα παρουσιάζουν επομένως ε, είχαμε ε, είχαμε και εμείς τα θεματάκια μας και συζητήσαμε για το, ε, για το καλοκαίρι για τα βιβλία που έρχονται καλοκαιρινές και ε, οι εκπομπέ και πάμε όμω αρκετά μιλήσουμε, πάμε όμω το επόμενο τραγούδι μας για να επανέλθουμε. και ακούσαμε ένα απόσπασμα των βασιλιάρθρου του Χένρι Προυσέλ και επιστρέφουμε εδώ πέρα στην επαιδειακή εκπομπή για τον ένα χρόνο του Εξλίμπρης κάνουμε ανασκόπηση της εκπομπές που μας κράτησε στην τροφιά το χρόνο που πέρασε και έχουμε αίθιους φτάσει στο καλοκαίρι πέρι στο καλοκαίρι λοιπόν ε, συνεχίσαμε τις εκπομπέ μέχρι και τα τελή μέχρι και τα τέλη Ιουλίου περίπου, ε, βέβαια η θεματολογία μας ήταν ε, προσαρμοσμένη, έτσι περισσότερο ε, μουσικούλα, λιγότερο ε, βιβλία που ασχολήσαμε με κυρίως βιβλία, που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε στις ε, διακοπές. Ε, ε, και τέτοια πράγματα και φυσικά α, σε ζητούσαμε πολύ για τα φεστιβάλ και τις εκθέσεις του βιβλίου που το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους σε πάρα πολλά μέρη και μόνο σε μεγάλη λες αλλά και σε πολλά μέρη και κυρίως αυτά που ονομάζουμε εμείς τουριστικά μέρη ε, σε πάρα πολλά από αυτά διοργανώνεται και κάποια εκθέσουλα, κάποια, ε, ε, κάποιο φεστιβάλ και πολλά άλλα και, ε, που σχέσει σχέση εκδηλώσεις για το βιβλίο, είναι ευκαιρία να, μέσα στο τουριστικό προϊόν να το πούμε, γίνονται και αυτά τα πράγματα και τα σχολιάσουμε εκτενώς σε ε, αυτές τις και κυρίω την εκπομπή που κάναμε κάποια στιγμή στα μέσα Ιουνίου. Κάπως έτσι κύλησε ο Ιουνίος και... Ο Ιούλιος με τέτοια θεματάκια και κλείσαμε τελείο Ιουλίου. Η πρώτη σεζόν έκλεισε, ε, με αρκετή, ε, η πρώτη, αρκετά επιτυχημένη θα έλεγα σεζόν έκλεισε γιατί και η υπόλοιποι παραγωγοί είχαν αρχίσει και η ζέστη είχε αρχίσει <laughs> να μας ενούχλει και, ε, ε, και το κοινό άρχισε να μειώνεται γιατί οι περισσότερες θα διακοπέ και έτσι 27 Ιουλίου Κλείσαμε, ήταν η τελευταία α, εκπομπή, και η οποία ήταν η δική εκπομπή. Πέρυσι είχαμε τα 100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι η τελευταία εκπομπή της σεζόν ήταν αφιερωμένη. Ε, ήταν μια εκπομπή παρουσίαση όλη ε, για τον Πρώτο ε, Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα βρεθήκαμε εκτενώς και στην ιστορία του... Ιστορικό όσο και μπορούμε να αναφερθούμε στα πλαίσια μιας αρεδιοφωνικής εκπομπής στο ιστορικό του πολέμου, είπαμε και τα πράγματα για τα αίτια του πολέμου, για την εξέλιξή του και φυσικά διανθήκαμε με μουσικές της εποχής, ε, μουσικά κομμάτια της εποχής εκείνης, πρώτου πολέμου ε, και αυτή είναι από τις, τις κορυφαίες εκπομπές, ε, ιστορική εκπομπή ε, και φυσικά όλα αυτά βασίστηκαν πολύ σε βιβλία. Στα βιβλία που διάβασα την προηγούμενη χρονιά είχα σκόπο να διαβάσω κάποια μια σειρά βιβλίων και τα κατάφερα έτσι για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και παρουσιάζοντας την ιστορία του παρουσιάζαμε στην ουσία και αυτά που είχαμε διαβάσει από αυτά τα βιβλία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αποφεληθήκατε από αυτά που είπαμε ή αναζητήσετε από... κάποια τα βιβλία που, έχουμε, ε, που είχαμε προτείνει, αλλά Πιστεύω ότι ακόμα και αυτό να μην, να μην έγινε, ε, αυτά που ακούσατε τουλάχιστον σας ε, καλλιερίσαν, σας ε, ε, είχαν ενδιαφέρον για, για την ιστορία. Και έτσι κάπου εκεί ολοκληρώθηκε η πρώτη σεζόν, ε, με σκοπό να τα πιέσουμε από Σεπτέμβριο πάλι. Ε, Τελευταίο Αγγουστο θα πήγαινε διακοπέ στο το μαζί με τις περισσότερες άλλες εκπομπές του σταθμού. Είχα με σκόπο να κάνουμε κάποιες έκτακτες εκπομπές, όχι απαραίτητα για το βιβλίο, έτσι λίγο μουσικό, λίγο κουβέντα, ε, Δυστυχώ ε, λίγο το, η έξοδη, λίγο υποχρεώσει, λίγο το, δύσκολα, κακά τα ψέματα, δύσκολα κάθε το καλοκαίρι, ε, σε είναι ναι, υπολογιστή να καθίσει να φτιάξει ε, ε, εκπομπή και μάλιστα εκπομπή... Ε, <σοβή> ε, διαδικτυακή εκπομπή συγγνώμη ε, λόγο ήθελα να πω όλες οι διαδικτυακές είναι δικέ μας το κακό είναι ότι ξεφύγαμε λίγο και αντί να αρχίσουμε για σε Σεπτεμβρίου ε, πήγαμε προς το τέλος του Σεπτεμβρίου και ξεκινήσαμε ε, και ξεκινήσαμε τις ε, εκπομπές μας ε, εκεί πέρα ήταν. Ε, η επιστροφή, ε, ευτυχώς, ήτανε ένα πολύ κομμάτι και έτσι είχαμε το βιβλίο και το οποίο και ακόμα και σήμερα μα μπείτε στις συζητήσει που κάνουμε στα γκρουπ στο Goodreads θα δείτε ότι μα απασχολεί πάρα πολύ το θέμα των μεταφράσεων κατά πόσε μεταφράσεις είναι καλές ή δεν είναι καλές ή οτιδήποτε ε, διάφορα εφτράπελα και συζητήσαμε για μεταφράσεις και για την επιμελητεία των βιβλίων και για την των βιβλίων έτσι. Και μετά σιγά σιγά μπήκαμε βέβαια κανονικά στο ρυθμό τη εκπομπή. Πάμε όμω να ακούσουμε, έτσι να ανεβάσουμε λίγο του ρυθμού, ένα πιο ζωντανό κομματάκι για τώρα. Και έτσι να ζωηρέψουμε λίγο να βάλεις και συγκεκριμένα το ραντέτσκι μάρτς από τον Ιωάνν Στράου, τον νέο, τον γυρεότερο. Συγγνώμη, όταν λέω θεωρώ. Είναι μεγάλη μουσική ο έτσι Στράου. Καμιά φορά όλοι μπερδευόμαστε. Και να επιστρέψουμε στην ονοσκόπησή μα. Και έτσι ξεκίνησε η δεύτερη και παρούσα σεζόν του. Ε, το Ex Libris, είπαμε ξεκινήσαμε στην αρχή χαλαρά, Πώ παράσαμε το καλοκαίρι, τι, κάναμε τι έγινε στο διαδίκτυο σου, έλειπη εκπομπή. Μετά δείξαμε το θέμα των μεταφράσεων, είπαμε και τα πράγματα για την επιμέλεια των βιβλίων, παρεξηγημένη στη χώρα μας όσο δε πάει. Και δείξαμε πολλά θέματα, σχετικά με την βιβλιοπαραγωγή, με τον τρόπο που παράγονται στα βιβλία και στη συζήτηση στο τσάτ είχαμε πει ε, αρκετά ε, και ειλικρινά μερικές φορές σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να καταγράφουμε όλες αυτές τις συμμιλίες στο τσάτ και μετά τις βγάζουμε. Ε, βγαίνουν, ε, βγαίνουν πολύ όμορφα συμπαράσματα, πιστέψτε με. Ε, και γι' αυτό σας παροτρύνω να γραφτείτε μέλη στο σταθμό μου, στο Music Heaven, να έρθετε να απολαύσετε τις εκπομπές και κυρίως να προέφεστε και τις συζητήσεις με τους, ε, με τους παραγωγούς εδώ πέρα στο, στο chat. Λοιπόν, θα ε, να συνεχίσουμε όμως. Μετά σοβαρέψαμε, έπιασε, μας είπε στους κυμπάνες και σοβαρέψαμε μια άλλη εκπομπή, η οποία θα μου μείνει έτσι... Αξέχαστη να το πω έτσι. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή που έγινε στις 12 Οκτωβρίου που το θέμα της ήταν τα απαγορευμένα βιβλία. Πιο σωστά ασχοληθήκαμε με θέματα λογοκρισίας. Λογοκρισία στο, στο βιβλίο, έτσι, από αρχαιοτάτων χρόνων όπω έχουμε πει. Λογοκρισία στα βιβλία, στα λογοτεχνικά έργα, βιβλία που έχουν απαγορευτεί και... Τις στην στην να γελάμε άλλοτε με λογοκριτές και άλλοτε να γίνουμε πασίγνωνα τα βιβλία τα οποία έχουν λογοκριθεί. Βέβαια, στήσαμε και για ε, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, οτιδήποτε πια θα μπορούσαν να είναι θεμητοί σε λογοκρισία. Και είχαμε συνοδεύσει με κάτι το οποίο νομίζω ήταν αρκετά ιδιαίτερο γιατί περισσότερο από ό,τι μου είχατε πει ή δεν το είχατε υπόψη σας, με απογρευμένες μουσικές και απογρευμένες μουσικές από το χώρο τη κλασική ε, κλασικής ε, μουσικής, ε, που δεν περιμένω ότι εκεί πέρα θα έπεφτε λογοκρισία στην κλασική μουσική και όμως, και όμως όπως ε, ολόκληρη η εκπομπή κάναμε, να ήταν... Ε, ε, Ηλωσύνομαι και πήγε, με κλασικά κομμάτια τα οποία είχαν απαγορευθεί έτσι. Και ήταν μία, έμι, για να απαντήσω και στην ερώτηση εδώ πέρα που μόλις στο Τσάδε, ναι, αυτή έχει, η κουμπή θα έχει πάντα ξεχωριστεί η θέση στην, στην καρδιά μου, ε, μαζί, με τις, με τις, και μαζί και με τις ε, άλλες. Και είπα προηγουμένως για την εκπομπή που κάναμε και πέρα για τις σχέσεις και επαναρχόμασταν και σε άλλες τις σχέσεις των παιδιών με τα δουλεία. Η επόμενη εκπομπή ήταν μια εκπομπή που ιδιαίτερη σε όλους ήταν μια εκπομπή που είχαμε μαζί μας και την Βελίνα σε μια μαθήτρια της 4η δημοτικού Ναθυμία, η Δημοτικού να θυμίσω η οποία μας είπε τις δικές της προτιμήσεις τις αναγνωστικές προτιμήσεις τις, και τη δική της σχέση ε, με το βιβλία την είχαμε ζωντανά εδώ στο στούντιο και μα βοήθησε να κάνουμε την εκπομπή και νομίζω από τις, από τις πιο πετυχημένες εκπομπές άρεσε σε πάρα πολλούς και πολλοί ζητούσαν και επανάληψη και τους, και τους έκανε τη χάρη η Βελίνα, έκανε και μια εκπομπή ε, αποκλειστικά δική της και στο μέλλον γιατί όχι μπορεί κάποια στιγμή να, να επανέλθει σαν παραγωγός να κάνει και αυτή τη, τη δική της ε, και δική της εκπομπή. Και έτσι ήταν, είχε πολύ θερμή υποδοχή αυτή, αυτή η εκπομπή και διαφώτισε περισσότερο και είχαμε αρκετά συζητήσεις για το θέμα του, του παιδιού, α, το φλέγον θέμα έτσι, παιδί και βιβλίο, ειδικά τη σήμερινή ημέρα. Και η επόμενη εκπομπή φαντάζομαι όπως όλοι πλέον είχατε Καταλάβει και όλοι περιμένατε, δεν σα 26 Οκτωβρίου, τι άλλο θέμα θα είχε, θα είχε τον Δεύτερο ε, Πόλεμο. Πλέον έχετε, νομίζω, έχετε καταλάβει οι τακτική ακροτέ, ότι πόσο μου η ιστορία και δεν χάνω ευκαιρία σε ιστορικέ να βάζω και ιστορικέ εκπομπέ. Και εκεί ζητήσαμε και αρκετά, και κάποια τουλάχιστον από τα πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί για το, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο... και για τις ε, ε, αναλύσεις που έχουν, γίνει, που έχουν γίνει γι' αυτόν. Και ε, φυσικά τα, τα ιστορικά φιερώματα θα συνεχιστούν, έτσι. Ε, δε, σαν ακούτερα φωνές έλος, όχι άλλο έτσι. Θα συνεχιστούν, είπαμε, σας προειδοποιώ από τώρα... 1.815-200 χρόνια από τη μάχη του Βατερλώ, επομένως εκεί κατά τον Ιούνιο. Ετοιμαστείτε, σας το λέω από τώρα, για να πάρετε άδεια. <laughs> <laughs> Όσοι δεν θέλετε τα πάντων εύομαι φυσικά. Αυτό είναι το καλό ότι κάνουμε, είμαστε παρέα, κάνουμε και τα, και τα αστεία μα να το πω έτσι στην, στην εκπομπή. Ε, Α, με έχω, όλα τα παιδιά και κροτές ε, με έχουν στηρίξει δεν να κανένα, κανένα, κανένα παράπονο σε ίσα ε, Μέτα συνεχίσαμε εντάξει κύλησαμε όμως μια εκπομπή η οποία είχε αρκετό ενδιαφέρον τεχνικό όμω. ενδιαφέρον Βρίσαμε λίγο βιβλία κατά μέρου, κάποια στιγμή και το Δεκέμβριο και αρχίσαμε να μιλάμε για τα... και μιλήσαμε, αφιερώσαμε μια κουμπί, για τα εργαλεία συγγραφή. Γιατί εντάξει, λέμε για τα βιβλία, πώς πώ γράφονται τα βιβλία, πώ από την άποψη του συγγραφέα, τι ποιε είναι για να γράψουν βιβλία, βιβλίο, συζητήσαμε για το, ε, τα μηχανήματα ξεκινήσαμε από το χαρτί και το μολύβι, να το πω έτσι, και φτάσαμε μέχρι τα σύγχρονα προγράμματα συγγραφής και αναφερθήκαμε εκτεταμένα στο επανάσταση σε εισαγωγικά που έφανε διάφορες τεχνολογίες και κυρίως η εμφάνιση των υπολογιστών και φτάσαμε μέχρι το, τη σήμερα μέρα που πλέον μπορεί να προβαίνουμε και σε αυτό που λέμε αυτοέκδοση, ε, ηλεκτρονική αυτοέκδοση Ενό ε, έργο, ενό βιβλίου, αν θέλετε. Και ήταν, ήταν μια τεχνική ε, εκπομπή. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς, που, πόσοι κρατές ε, είχαν υπόψη τους αυτά που είπαμε, πόσοι γνώρισαν καινούργια προγράμματα, τα οποία μπορεί και να τους φάνηκαν χρήσιμα, μπορεί όχι, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια... Ε, ε, καλή ευκαιρία να, να πούμε κάτι για αυτά τα πράγματα, μην ξεχνάμε ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε μπορεί να έχετε και κάποιο τα ταλέντο και ευκαιρία να το βγάλετε προς τα έξω. Άλλωστε έχουμε... Ε, όπως αποδείξαν οι έκροτες του σταθμού, τα μέλη του σταθμού, ε, στην Εκούμπη Μουσικό Αντιοεροδρόμιο γεμίσαμε, έχει κυκλοφορήσει ε, ε, το πρώτο και θα κυκλοφορήσει και το δεύτερο, ε, η δεύτερη συλλογή ιστοριών, οι ε, οποίες ε, παρόλο το μικρό τους, ε, τη μικρή τους έκταση, είναι, ε, βλέπεις τα ψήγματα ε, ε, για κάτι μεγαλύτερο σε πολλέ ε, αυτέ βλέπεις το ταλέντο. Να καλυσπαιρίσω εδώ πέρα και την πολύ αγαπημένη μας μέρι Όμικρον, η οποία σταθμό... ήρθε... συντονίστηκε στο σταθμό μας συγγνώμη, και μας ακούει. Ε, μέρη μου, καλώς στην μας ε, εκπομπή, ε, είπα και στην αρχή τους ηθικούς αυτοργούς του <στολίγε> <στολίγε> το Εξλίπριση Μέρη Όμικρον και απείζω να δικαίωσε Προσδοκίε τη της αυτή η εκπομπή. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Ανταγνωρίσατε το φινάλε τη εισαγωγή του Γουλιάλμου Τσοβαρτούρα, όπω λέμε, το Γουλιάλμου Τέλο, του Ρωσίνη. Να ευχαριστήσω, ευχε... μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ και να καλησπέρισω και την εταίρα ηθική, η αυτοργό αυτή τη εκπομπή, τη Σίλια, όπω αναφέραμε και προηγουμένω. Σίλια. Έχασε όλε αυτέ τις αναφάσει που κάναμε στο μουσικό αεροδρόμιο. Θα σα λίγο νωρίτερα να μα ακούσει. Να πω και εγώ, να μην την περάξουμε και λίγο την καλή μας τη, τη σύλληψη. Έτσι πρέπει να λοιπόν, ε, τι Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την, στην επετύχεια αυτή η εκπομπή, συνεχίζουμε την ανασκόπηση τη χρονιά που μα πέρασε με τι εκπομπέ. Ε, Έχουμε αναφερθεί σε αρκετές εκπομπές που, που κάναμε, βέβαια όχι στις δεν θα μπορούσα γι' αυτό. Κάποια τι πιο χαρακτηριστικές στιγμές α, θυμίζω. Ε, ένα, μία ψακομπή που μου, μου άρεσαν, έτσι. είχε ένα όμορφο χαρακτήρα, ήταν και εκπομπή που κάναμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα για... Ε, την, το, με τον τίτλο σαν κεντρικό αφιέρωμα είχε το βιβλίο και καφές δηλαδή πως συνδυάζουμε το βιβλίο το καφέ, όχι με το καφέ έτσι, με το, με το ρόφημά μας με, πώς, με την χαλάρωσή μας θα έλεγα εγώ και είπαμε διάφορα εκεί πέρα για τα μένα μας μέρη να συνδυάζουμε καφέ και βιβλίο για μέρη ε, που έχω προσωπικά επισκεφτεί που θα ήθελα να επισκεφθώ και εδώ πέρα και στη συζήτηση και άλλοι προτείνανε τα δικά τους ε, αγαπημένα, αγαπημένα μέρη. πάντοτε είναι όμορφο να πηγαίνεις και πάντως συγκινώνουμε όταν, όταν πηγαίνω κάπου εκτός σπιτιού έτσι και βλέπω κάποιους να απολαμβάνουν τον Καφέ το ή το τσάι ή οτιδήποτε ε, μαζί με ένα, με ένα βιβλίο. Ε, το ίδιο κάνω και, και σήμερα. Έτσι το ίδιο έκανε και που ήμουν η ωραία μέρα. Ε, με θέα την υπέροχη θάλασσά μας πέρα την παραλία μας. Και με το Στυλιακάδα, με τον καφέ μου. Ε, είχα και τον ηλεκτρονικό αναγνώστη μαζί μου και... Εντάξει, είχε λίγο, διάβασα. διάβασα και κάποιες σελίδες, είναι... είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ και τη Σιλή για τι ευχές της παρεμπιπτόντ. <laughs> Χαίρομαι που είναι έτσι πάντοτε με το, το χαμόδηλο παρόλα, παρόλα τα πειράγματα, να το πω έτσι. Ε, ε, μετά είχαμε... Ε, Είχαμε Χριστούγεννιάτικε μουσικέ. Ε, έπεσαν και τα Χριστούγεννα, είπαμε διάφορα για δώρα. Ε, το βιβλίο πάντα είναι καλό δωρό για γιορτέ, δεν ξέρω αν οι διακοπέ μα, τα δώρα, τα Χριστούγεννα. Ε, ε, Μια εκπομπή, η οποία όμω ε, πραγματικά θεωρώ τις τι κορυφαίε, στις εκπομπές που, ε, ε, που ήθελα, που δεν μπορούσα να μην κάνω έτσι, είναι η εκπομπή που έγινε στις 11 Ιανουαρίου, ε, η εκπομπή με την οποία θυμάστε τα τρικά γεγονότα, με το περιοδικό Σαλγιεπντώ στη Γαλλία, δεν είναι αυτή η εκπομπή, αφιερώμα, ε, στα γεγονότα, γεγονότα αυτά και σαν θέμα και μουσικό βέβαια, έτσι, και, αλλά και θέμα το οποίο συζητήσαμε εκτεταμένα ήταν η ελευθερία του λόγου και γενικότερα την οποία τη συνδυάσαμε ιστορικά με το διαφωτισμό και τις αρχές του διαφωτισμού οι οποίες τις συναντούμε διέπον και σήμερα τον πολιτικό μας τουλάχιστον, τον κοινωνικό μας αν θέλετε πολιτισμό. Ήταν μια κομπή ε, η οποία έπρεπε, να το πω έτσι, δεν καθήκον μου ε, να την κάνω και ήταν ε, ε, πραγματικά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς τη θυμάστε, πόσοι από εσάς την είχατε ακούσει ζωντανά ή σε ηχογράφηση, αλλά ήταν μία από αυτέ τι οι οποίες ε, πραγματικά ε, σε σημαδεύουν σαν σαν Παραγωγό να το πω έτσι, με την έννοια ότι παίρνεις θέση, παίρνεις μια θέση και πρέπει να πεις, λες κάποια πράγματα τα οποία ε, τα πιστεύεις και δείχνεις, δείχνεις, στο ε, στο στίγμα σου, τι πιστεύεις για και πόσο πιστεύεις ε, αυτό που κάνεις. Και να είναι μία από αυτές τις ε, εκπομπέ, οι οποίες αυτό που λέμε, θα μείνουν χαραγμένοι στη, στη μνήμη μας. Ε, δεν ξέρω αν, ε, πόσο, ε, πόσο σα άρεσε να το πω έτσι. Δεν ήταν κουμπι φτιαγμένη για να, για να αρέσει καταρχά. Αλλά εν πάση περιπτώσει εντάξει δεν, ε, δεν με χαλάσει τώρα το επαιτειακό μα κλίμα. Αυτά μπορούμε να τα πούμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο chat. Στο ε, στη, συνέχεια, στη συνέχεια μια άλλη κουμπή που βγήκε. Ε, ε, πολύ, ε, πολύ όμορφη τελικά και έχει και αρκετό ε, ενδιαφέρον για ό,τι μου είπα εδώ τα παιδιά που την είχαν ακούσει ε, Ήταν η εκπομπή αφιέρωμα στον Καρολο Ντίκενς Εκεί στα Μέσα Γενάρη κάναμε την εκπομπή αφιέρωμά μα στον Καρολο Παρουσιάσαμε το τεράστιο έργο του, τη βιογραφία του παράλληλα δηλαδή με τη βιογραφία του και το και το έργο του. Θυμηθήκαμε βιβλία κλασικά του, ε, βιβλία αγαπημένα, τα οποία περισσότεροι από εμά έχουμε έρθει έπαφη με κάποια από το έργο του και σχολιάσαμε, αποτιμάμε εκτεταμένα και το κοινωνικό γίγνεσθε εκείνη τη εποχή και πώς επηρεάζει και ακόμα και σήμερα επηρεάζουν αυτά που γίνονται στην κοινωνία τους, ε, συγγραφείς. Έτσι και μοιραίο είναι να τους υπεράζουν, γιατί και οι συγγραφείς είναι ε, μέρος της ε, κοινωνίας. Έτσι. Και το, έτσι κλείσαμε και, τον, ε, κλείσαμε και τις εκπομπές του, του Ιανουαρίου. Το Φεβρουάριο είχαν το Φεβρουάνο το ξεκινήσαμε, είδα τα που είπαμε βιβ, για τις εκπομπές σχετά για τη σχέση παιδιού βιβλίου. Εκτός από την εκπομπή με την Ευελήνα που είχαμε κάνει, πρόκριψε και μια άλλη πολύ ωραία εκπομπή πάλι, με την δεν ξέρουμε, εκπομπή που είχαμε κάνει με την ε, Ξένια, ένα παιδί του γυμνασίου, μια κοπαλό του γυμνασίου, η οποία διαβάζει και αυτή και κυρίως ε, μας ξανάχισε στον κόσμο της ποιησης. Ε, ένα παιδί που κατάφερε, γνώρισε ένα από τα άλλα τη, ξεχώρισε την πίση και την οποία ε, τη αρέσει και την οποία διαβάζει και μοιράστηκε το ε, πάθος τη αυτόν, το πω έτσι, την αγάπη της αυτή μαζί μα την εκπομπή και μα είπε πολλά και ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Για το πώ βλέπει αυτή ε, τη σχέση της με την ανάγνωση και με το βιβλίο, Και ε, η οποία ναι, ναι, ναι, ξέρω, όσο την αφήνουν υποχρώσει, από τι ξέρω, μπορεί και συμμετέχει και ακούει λίγο από τι εκπομπέ μα. Εντάξει, το Δυστυχώ οι μαθητέ είναι αρκετά πυγισμένοι, αυτό το ξέρουμε και είχαμε και επιλογές με μελοποιημένη πίση που από ό,τι μου είχατε πει περισσότεροι άρεσαν ε, πάρα πολύ και χαίρομαι γι' αυτό. Και ελπίζω να εμπλουτίσουμε αυτή τη σειρά με τις και μ' ε, ε, ζωντανές εκπομπές. Πάμε όμως το ε, επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε ένα απόσπασμα του Τοντ η Συμφωνία από το νέο ε, κόσμο, αγαπημένο και αυτό απόσπασμα. <χεχευε> και ε, όχι, ναι, ε, το ξέρω να πω πήρα, για την κλήρωση, νομίζω δεν το ξέρω. Στην κλήρωση η, το βιβλίο Hobbits, όχι το 13 Φεγγαρία μετά, δεν ξέρω κάποιο τον παράδειψε εδώ πέρα. Το βιβλίο Hobbits στα ελληνικά. Έτσι, ε, αυτό το λίγο κληρώνει η κουμπή έτσι, για την επέτειο των, για τα πρώτα της ε, γενέθλια. Και ε, κληρώνουμε σιγά σιγά την ανασκόπησή μας για αυτό το έτος που το εξλύμπησα σκάτια σε συντροφιά. Ε, πριν από ένα μήνα περίπου με την αφορμή των ε, αποκρεών, είχαμε και μια κουμπή που είχαμε ασχοληθήκαμε με μασκαρέματα, με τα ψευδόνυμα με τα οποία αναγκάστηκαν είτε, είτε από επιλογή είτε από ανάγκη ε, να γράψουν συγγραφείς κάποια από τα, από τα έργα τους. Και εκεί νομίζω μάθαμε αρκετά ε, πράγματα, έκανε εντύπωση κάποια πράγματα τα οποία ε, δεν τα ξέραμε και εγώ με κάποια πράγματα δεν τα δεν τα ήξερα είναι η αλήθεια, και κάνοντας την έρευνά μου για την εκπομπή, γιατί αυτές οι εκπομπές του έχουν την ιδιαίτερα ότι έχουν διπλή για ε, τη θεματολογία της ε, εκπομπή. γιατί εντάξει μπορώ να έχω διαβάσει και να έχω κάποιες δικέ μου απόψεις, αλλά προσπαθώ αυτά που λέω και αυτά που σας παρουσιάζω, ειδικά όταν... Κάνω κάποιο αφιέρωμα να είναι και τεκμηριωμένα, να μην είναι μόνο η προσωπική μου άποψη όπω την έχω βγάλει από το μυαλό μου. Και η άλλη έρευνα αφορά τα, τη μουσική επένδυση τη εκπομπή, που ε, όσοι παρακολουθούνται ότι πάντοτε προσπαθώ να σχετίζεται λίγο, ε, να είναι θεματική, ε, να έχει ένα κοινό άξονα δηλαδή και να σχετίζεται όσο είναι δυνατό και αυτό με το θέμα. Και έτσι κάναμε αποκριάτικα τη κλασική μουσική. Έτσι δεν έπαιξε μάμπου, να το πω έτσι, στην εκκούμπη και κάναμε για την εκκούμπη αυτή για τα ψευδόνυμα που ήταν νομίζω αρκετά επιτυχημένη. Και ε, ε, μα πολύ σας άρεσε, από θυμάμαι πάλι προ τα τέλη, αυτού του, όχι, αυτού, το τέλη του προηγούμενου μήνα, που κάναμε την εκπομπή που παρουσιάσαμε τι διάφορες αστείε ατάκε που, με αφορμή, αφενό με κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, αφετέρου δε κάποιο βιβλίο που έχω διαβάσει. Παρουσιάσαμε αστείε ατάκε οι οποίες... Α, α, Εκφώνουν ε, από πελάτες ε, βιβλιοπολίων και ήταν ε, πολύ εκείνο το υλικό, διάφορα αστεία και φτράπελα που συμβαίνουν στα βιβλιοπολία. Και νομίζω ότι ήταν από τι πιο εύθυμε και ωραίες εκπομπέ που, που έχουμε κάνει εδώ πέρα. Και εν συνεχεία τι είχαμε. Α, και, οι τελευταίες μας εκπομπές που νομίζω ότι θυμάστε κάναμε μια εκπομπή με θέμα τους διαγωνισμούς και η εμπνευσή μας φυσικά ήταν ο διαγωνισμός, ε, ο τέταρτος διαγωνισμός τραγωδιού που οργανώνεται το Music Heaven, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής. Έχει ξεκινήσει το πρώτο γκρουπ, η και τρέχει αυτή την εβδομάδα, η ψηφοφορία για το πρώτο γκρουπ τραγωδιών. Ε, συνδεθείτε, ακούστε τα και Αφήστε και εσεί τι ψήφου σα στα αστεράκια. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται. Κάποια από τα τραγούδια, μάλιστα, τρομώ να πω ότι είναι όντω ε, ε, αξιόλογα και αρκετά. και στα κοντά είναι δίπλα σε αυτό που λέμε σε εισαγωγικά επαγγελματικέ δουλειέ. Αλλά η εκπομπή μα είναι αφιερωμένη στου πάμπολου, όπω αποδείχθηκε. Διαγωνισμού που γίνονται με θέμα, διαγωνισμού συγγραφή, να το πω έτσι, που γίνονται με θέμα το βιβλίο. Και η Προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, ε, ολοκληρώσαμε τον το πρώτο ε, χρόνο τη εκπομπή, την ημέρα τη γυναίκα και πιάσαμε το ανεξάρτητο θέμα ε, γυναίκε συγγραφή. Επειδή δηλαδή προφανώ δεν μπορούσα να αναφέρω, ε, δεν μπορούσα να γνωρίζω όλε τι γυναίκε συγγραφείς. Ακόμα, ακόμα και οι πιο κοντά είναι πάρα πολλέ, περιορίστηκα στι. Ε, δικές μου αγαπημένε να το πω έτσι, σε αυτές, τελος πάντων, τις οποίες ε, γνωρίζω ε, καλύτερα κατά κάποιο, κατά κάποιο τρόπο και ε, αυτές σας α, παρουσίασα και στην εκπομπή αυτή. Και σήμερα φυσικά έχουμε την επαιτειακή μας εκπομπή, την εκπομπή που γιορτάζουμε τα πρώτα γενέθλια του Ex -Libris. και ούτε όπως έπαιξα για τις εκπομπή ε, δεν πίστευα ε, ότι θα αστάναμε, ε, θα πέρναμε και τόσο γρήγορα και τόσο ευχάριστα ε, αυτός, ε, αυτός ο χρόνος. Ε, και χαίρομαι που η εκπομπή αυτή βρήκε ανταποκρίση εδώ στο φιλόξενο ε, λιμάνι, να το πω έτσι, στο φιλόξενο σταθμό, στο Music Heaven και ελπίζω να έχει βάλει και αυτή το λιθαράκι στη ρεδιφωνική σας διασκέδαση. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο, το προτελευταίο μάλλον κομμάτι για σήμερα και να επανέλθουμε για το κλείσιμο της εκπομπής μας. Ακούσαμε από την όπερα του Ζωέπε Βέρτη, αυτό που έχει γίνει γνωστό σαν χώρο των σφυριών ή των άνοβιλων χώρου. Πάση με κύλησε ευχάριστα, τουλάχιστον για μένα, αυτό το δίωρο, ε, αλλά από ό,τι μου γράφεται εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε και σας άρεσε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι ολοκληρώνεται εδώ σιγά σιγά η επαιτειακή εκπομπή, εκπομπή που γιορτάζουμε τα πρώτα γενέθλια του Ex Libris. Κάναμε μια ανασκόπηση της, των εκπομπών της χρόνιας που μας πέρασε και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα χρόνια με εκπομπέ ενδιαφέρουσε, με εκπομπές που να βρίσκουν την πνάγω να πήγε σε εσάς το κοινό. Να θυμίσω εδώ πέρα και την κλήρωσή μας, την κλήρωση που τρέχει. Ε, για κληρώνω έτσι για δώρο για γενεθλίων του Ex κληρώνω ένα αντίαιτυπο του Hobbit ε, της ελληνικής μετάφραση, το γνωστό Hobbit του Tolkien. Ε, είπαμε όσοι έχετε ήδη μπει, έχετε συνδεθεί εδώ πέρα στο τσάτι, στο σταθμό και μας έχετε βάλτε είστε ήδη στην κλήρωση, ούτε, Όσοι δεν έχουν ήδη μπορεί να μου στείλουν σε προσωπικό μήνυμα της τους για το Xlibris να στην κλήρωση και όσοι ντροπαλί επισκέπτες μας ακούτε μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, στη σελίδα του Xlibris, στο facebook και να κάνετε like στη σελίδα μας και να μπείτε και εσείς στην κλήρωση. Το βιβλίο αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε, ε, μην πάλι το εξλίμπρις, θα έχουμε τα αποτελέσμα της κλήρως φυσικά, θα έχουμε και ένα εκτενές αφιέρωμα στον Terry Pratchett, ο οποίος πέθανε την 5η, 12 Μαρτίου και έτσι θα έχουμε ένα εκτενές αφιέρωμα στο πλούσιο ε, έργο του. Μην, μην φύγετε όμως από το σταθμό, η εκπομπή τελειώνει εδώ πέρα. Ε, ακολουθούν οι Αλκιονίδες, ε, νότες ε, λιγορκότερα στις 9. Έχουμε τη μουσική του Έθαροβάμωνα στις 10. Και έχουμε το Εντεχνία Έντος, The Greece, ενώ τη Δευτέρα έχει προσταθεί και πρωινή ε, εκπομπή στις 12.30. Ναι, στην πρωινή, πρωινή πλέον, η Ιαρατό Ήλιο θα έχει την ε, εκπομπή της. Και φυσικά Δευτέρα είναι πλούσιο το πρόγραμμα. Ε, Πέτρος, Έμι, Κρός, Σιλία, είναι μια γεμάτη ραδιοφωνικά μέρα η Δευτέρα. Ε, θα κλείσουμε λοιπόν εδώ πέρα με το τελευταίο μας ε, ε, κομμάτι, το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια το Exultate Jubilate του Mozart σε, που ερμηνεύει μία από τις ε, ωραίτερες ε, φωνές τη σήμερα, η Ιαννά Νταμράου. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ για τη στήριξη που έχετε δώσει αυτό το χρόνο που μας πέρασε στην εκπομπή αυτή και εύχομαι σε όλους κατηνύχτα προς το παρόν και μια καλή εβδομάδα, μια καλή ανοιξιάτικη ελπίζω εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.